Ama soli ela Άμα την πουτά μου, δηλαδή, έχω που σε παίρνω πόσε μέρε. Έλα μου, τώρα και εσύ μισέ, κατούρα και λίγο. Να κάτσει λίγο παραπάνω στο τηλέφωνο, δεν μπορεί. Πέτο... Γιατί τελευταία στιγμή πρέπει να πάρει. Τέτοια στιγμή, ρε. Μία και ένα ξεκινάω και παίρνω. Να μην πέντσεψε και ένα, να πέντσεψε και τέταρτο. μου την ρε, στάθη, παρέλαβα το δέμα. Τι ήταν αυτά να πούμε. Ε... κάτι Ολοέναγο. Α, κουφαλίτσα. Αυτό τα αποφέρει ο ίδιος από τη χώρα εκεί. από τη χώρα ποια χώρα? Την Ουσία. Είχε πάει Σοβιωτική Ένωση? <laughs> άρα από Ευχαριστούμε πολύ πάντως. Θα πίνω και θα σε σκέφτομαι. Μου έσου πω το αστερόγραφο διάβασα από κάτι τι έλεγε. Μάνα να θα την παίξεις. Θα την παίξω κι εγώ. Θα τον παίξω κι εγώ. <laughs> <laughs> Ναι. Έλα, από τη Γερμανία έχω έρθει. Την περύδαζε φυλετάγλεφ τηχριν. Την περύρω τη Ρύγαιν. Απλή στο Τάρι. Ο Ήρθε σε Ελλάδα τώρα. Ναι, να ψηφίσω νέα δημοκρατία γιατί. Αυτό θέλει να σου κάνει μίτσο μπορείς στο δημόσιο γιατί... να πηγαίνεις κατευθείαν στο ιδιωτικό. Τι μαλακές αυτές? Όχι, θέλω να σου πω γιατί ψηφίζω. Α. Λοιπόν, τι να σου πω. Ακαταστασία. Πάω να περάσω τον δρόμο εδώ σε στη Δημητροκοπούλου, στην Καλυθέα. Ένα μηχανάκι περνάει με κόκκινο, πέφτει επάνω μου. Η αστυνομική απέναντι, βρε παιδιά, λέω λέω λέ, που δεν σας σκόδωσε, μου λέει. Ε, γιατί ήταν στο Εβερεστ, γι' αυτό και δεν μπορούσε να είναι Κι <Κιες> άλλα πολλά αγάπη μου Άντε σ' αγαπώ και σ' ακούω συνέχεια και έξω σ' άκουγα Να, σ' καλά Θέλεις τίποτα να με ρωτήσεις Αν το εννοήσω <Κιες> <Μετσοτάκη. Καλημέρα. Κιες> θα ψηφίσει τσοτάκι. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται Τσιμπαλιαρχίλη <Κιες> <Κιες> Έτσι, πρέπει να Θα σου πω ένα τελευταίο Στον είσαι στο Τουγκάρδι το τυρί των καλαβρίτων Βαρελίσσο πουλιέται 10 και 40. Στο Σκλαβενίτη πήρα προχθέ 12 και 90. Ακριβία! Ναι, αλλά γλυκώνει τα μεταφορικά. Για να πα στον Τουγκάρδι πρέπει να βγάλει και εισιτήριο. κατάλαβες. Άρα ο Σκλαβενίτης σου έρχεται πιο φθηνό τελικά. Ναι. Έλα να προσολείς. Έλα. Δεν πάνε να λέτε εσεί για το Μητσοτάκι. Σα έχει συνδέσει με τα κίτρινα που δεν έχει. Πόσο αύξησε την περιουσία του τώρα στα τέσσερα χρόνια. Γιατί δεν λέτε. Είχε ήδη μεγάλη. Δεν να το καταλάβει. Ήταν τέτοια τα ποσά που λε τώρα ξέρει πόσο είναι παραπάνω ή όχι. Αλλά τα δέκα δι που έδωσε αυτά τα δώσει εταιρείε που είναι αυτό μέτοχο. Αν θα ψάξετε θα βρείτε σε πόσε εταιρείε έχει γίνει μέτοχο τώρα την τετραετία. Γιατί αυτό για το σύστημα και επειδή έχω προσωπική εμπειρία στο λέω. Είμαι 80 χρονών γι' αυτό την γνωρίζω πολύ καλά την περίπτωση της οικογένεια. Τι ψηφίζετε όπου περίεργειά το <laughs> Α, μάλλον. Ah, Τι αμάνουμε, ρε Μαλάκα. Δεν μου λε, μου φαίνεται το ψιλοπαίρνει και εσύ. Και πού είναι το κακό. Το κακό, να παρακαλέσει παρέα με το μισοτάκι. Είσαι εκτό γραμμή. Είσαι κουκουέ των παλιών ετών. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μα αποδέχεται το κουκουέ πλέον. Α, ah, του αποδέχεται. Εμά που το παίρνουμε. Πού θα πάμε, ρε Μαλάκα. Πού θα πάμε. Του κάραν όλου πούσίδε. Στο σχολείο του μαθαίνουν πώ θα πηγιώνονται. Τι γίνεται εδώ. Ένα μάχη κάτι χρήσιμο στο σχολείο. Δηλαδή στο σχολείο του κεραμαίου. Η εγκληματικότητα. βλέπω και στα σχολεία γίνεται της πουτάνας. Παλιά γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Μίλαγε ο δάσκαλος, ο καθηγητής και πρέμαμε. Αυτό που γίνεται τώρα δέρουνε τους δασκάλου και τους καθηγητές και δεν μιλάει κανείς. Ε, μα με τσοτάκι Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν θέλω να Από κάνω. Από τις προχειρήσεις και εσύ, μωρέ, μαλακρισμένο. Α, βλέπω διάβια. Τέλειο. Έλα, να είσαι καλά. Γεια. Ξαναφέρω εγώ μάνα μου γιατί τώρα άκουσα το δίκτυο που έλεγε αλλά δεν βλέπω εγώ τώρα πρωινά. Ε, το παίζω το αγίου πνεύματο που δημιουργού το πνεύμα. Χάνεις. τώρα όλα αυτά τα πρωινά και αυτά τα days, ο Ιάκας είπε τον έγλειψε. Ε, λίγο τα πάνω πάνω. Εγώ που έφερα το μυτσοτάκι είναι σαν να είπα ψηφίστα νέα δημοκρατία. Τον έγλειψα. τώρα να φανταστώ εγώ ότι με τα και να με μου, Άσε, με, τώρα μου το Τι, και τίποτα. εικόνα. Α το. Ε, γάμι, ξέτα, τώρα. και με ολική να Άρχονση να ήμουν να σχολόμενο να τρέχω, να το ξέρει. Πα πάλι ήταν γλίτσε ο διάρκεια. Εναι, λοιπόν, ήρθε η ώρα να χτυπήσω φιλικά στην πλάτη αυτό το κουκουέ πασόκ. Το κουκουέλα, το πώ θα λένε, ρε? Κινάλ δεν το λε ΣΥΡΙΖΑ πασόκ. Το κουκουέλα, το καταλάθο, συγγνώμη. Καλά, άλλο αυτό. Γιατί δεν το λε ΣΥΡΙΖΑ αφού έτσι κι αλλιώ. Τέλο πάντων, πε μου, δεν θέλω να το χαλάσω. Επειδή μέχρι πρώτη νου ήταν ένα από τα αγαπημένα του συστήματο και τώρα που ήσασταν να του πάρουν του ψήφου, του πέφτουν στα πάνελ 5-5 και αυτοί οι κακόμοιροι ξεχνάνε και το όνομά του και τα μπερδεύουν. Γιατί όλοι καταλάβαμε γιατί τι είπε ακριβώ η τσαπανίδου και τι είπε ακριβώ και αυτή η τρακαρισμένη, Ε, θέλω επίση να χτυπήσω στην πλάτη φιλικά και αυτό το δυστυχισμένο, το φτωχοποιημένο λαό που είναι τελείω λογοδομημένο και κάνει μόνο ότι του λέει τηλεόραση. Την ακολουθεί πιστά. Δεν Ό, είναι, ότι... είναι λογοδομημένο ολόκληρο, ορίζεται. Και ένα 20% ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, εννοώ το 40% που ψήφισε την Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι μόνο. Δημοσί. Κατάλαβα. Αυτή είναι φτωχοποιημένη τελείω που mm. ψήφισαν την Και του μιταράκι, ο οποίο Αρθανί τη είπε για τον εκρό αυτό στο πέραμα. Και ο Μητάράκι το απάντησε όπω απαντάνε όλοι πλέον οι νέο δημοκράτε, το πέραμα είναι μπλε. Εμά ψήφισε ο κόσμο. Το οποίο πέραμα ψήφισε νέα Μένουμε δημοκρατία Ευρώπη. επειδή πάει καλά η αγορά. Μαίνουμε Ευρώπη είμαστε Ευρώπη. Είμαστε Ευρώπη και γι' αυτό το Όχι. πέραμα ψήφισε Μιας νέα δημοκρατία. Είμαστε... Εντάξει, αυτό το ξέρει για του θύμουν. Το θυμίζω εδώ. Αυτό βέβαια να το προσέξουν αυτή στο πέραμα. Γιατί δίνουν το δικαίωμα σε κάθε Μηταράκη, να λέει τι μαλακή. Ναι, αλλά τι είπε όμω και δεν κατάλαβα τι έγινε. Ε, καλά δώσαμε και δικαιώματα όμω. Άμα είναι μπλέ και όντο. Είναι όντω μπλε. μπλε. Με δόθηκαν δικαιώματα. Είναι όντω μπλε. Γι' αυτό σου λέω. Εκεί πάει αυτό που σου είπα στην αρχή. Ένα λαός φτωχοποιημένο και δυστυχισμένο και λοβατονημένο. Ακριβώ εκεί αναφερόμουν. Έλα πώ το λέει. Έλα. Δανοκουνούμε άλλο. Ναι, κανονικά. Κανονικά. Αμετανόητο είναι εδώ. Λέγε. Βρες μία λύση να μπορέσει να ενώσει τα γύρια στο ματρί Ανάμε του να μην τσακώνονται. Να τα βρούνε γιατί κάτι μαλά. και στο τσάτ ο Αχιλέα και η Ιωάννα είναι χώρια τώρα και θέλουν να ενωθούν τα παιδιά να παλέψουν το μισοτάκι για να μην ξένα βγει γιατί τους στέλνει το κοκό πλέει, και λειτουργεί σαν σούπερμαν που πάει και σώσει τα σπίτια του λαού ενώ όταν αυτοί τριβίζανε τα μνημόνια ήτανε καλά καταλαβαίνει ανησυχώ Πρέπει να μην ανησυχώ μαζί ρέμισε προσπαθώ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 uno muestra... Να πω κάτι για αυτό το υπερτιμήμένο ο λόγο να σώσει το λαό που έφταση είσαι αν πολύ περίφημα που σώσατε 10 σπίτια από τον πλησιμό. Για ένα 30 πληστιριασμοί του οποίου δεν του σώσατε. Πού είναι το και κουκουέ αφή. Ορίστε, γιατί δεν έσσω και τα άλλα 30 του κουκουέ έχει ευθίνει. Και που, έχει ευθύνει το αφήνα κουκουέ που δεν έσσω και τα άλλα 30. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι αυτοί που στείλανε τα φαν. Τέλο πάντων, και αυτό ακριβώ δεν το σώσαμε. Ο πληστηριασμό δεν διαγράφει τελείω. Θα γίνει κάποια στιγμή που θα κοιτάξετε αλλού. Καλά μόλι μην πανηγυρίζει, Εντάξει, αλλά ήρεμα. Μην πανηγυρίζει που τα φάνε θα κερδίσουν σε δεύτερο χρόνο. Ήρεμα. Θέλω να σου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 Και από μέσα ξίτσι, διξευράκωτη Τελείως Τελείως <laughs> Εντάξει λοιπόν και μετά θα μου πονήσουν Γιατί να σε απολύσουν Θα αντιδέσεις καλά να μην φαίνει Θα πεις φοράω ένα ρούχο από μέσα να φόρεμα σαν τις φουρέιρα Αυτά που μετάχα διάφανα Δεν <συγλίδι> είναι <τρελή, σύγκρι, συγλίδι> και κάτι τραγικό Σαν και αυτά που φοράει ζωζούσα από στα μπούτια που φαίνονται νέα Λε, θε να γράψω λίγο σίφρα, γιατί έκραζα αυτέ και δεν είχαμε την να μου πούνε. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω αντήριση, γιατί όχι Κάθομαι και λέω φίλε άλλαξε το πολίτε για να κάνει κυβερνήσει συνεργασιών και τέσσερα χρόνια πουταν η Νέα Δημοκρατία δεν κατάφερε να κάνει καμία κυβέρνηση κατά το τραπέζι του λέγοντα καμιά συνεργασία. Καλό Σε... έβγαινε από πέρσι έλεγε εκλογέ εκλογέ. Εσύραμε, μαλάκα δεν βρήκε κανένα να συνεργαστή και, και κάνει τέτοιο φιάσκο. Τέτοιοι, είπε. Είπα, τέτοιο πράγματα. Τίποτα, κάπα. Και αυτό που πάνε και Σόβε τα σπίτια. Τέλο, μόνο εκεί είμαστε. Όλοι, όλοι εκεί πρέπει να είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι εκεί να σώσει σπίτια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί. Απλά είναι από την πλευρά των φαντ. Ναι, ακριβώς Δηλαδή την παρουσία του <laughs> την έχει εκεί. Έστειλε τα φαντ. Ο καθένα ό,τι μπορεί. ΣΥΡΙΖΑ πήρε το καλά άλλο τον Καραγιόζη, που λέγε βλακίε για δήλωση, του δικού μα. Ποιον από Ποιον από το, ξέρα, το τι αυτό για σύμβουλο. Και λέει, ε, λέει είναι καλό. Μ... Τσακώθηκε. Εντάξει, για πολιτικά. Να σου πω, εκεί τώρα στο σούπερ μάρκετ που θα πα, φρόντισε να κάνει κανένα σωματίο. Άμα δεν έχουνε, πάλι θε να μου απολύσουνε. Όχι, άμα κτυπήσει πρόεδρο, δεν μπορούνε, απαγορεύεται. Αλήθεια. Εσύ τι θα κάνει, Άμα το κάνω εγώ αυτό. Εγώ θα έρθω απ' έξω να διαδηλώσω υπέρ σου. Θέλω να Τι θέλει. Από τον Τζολιάν. Α, είμαι οριανό Έλα, παιδί μου. Πασάμω... Τι κάνεις Τι να κάνω το μαλάκα με μεγάλη επιτυχία Δένω και αυτόγραφα Καλά σε πάει δεν είσαι μόνο εσύ Πάει <Δενά> να σου πω, έμαθα μια καινούργια εισαγωγή τώρα. Μετά την επανεκλογή του Πορδηπουργού, τα μεγάλα φάνη εισάγουν πλέον από Ισπανία καπότε κόλλου. Ετοιμαστείτε, πίπα κόλλο. Άρα... Και μετά ξέρει ποια είναι η ιστορία, ε. Τον Οκτώβριο κύσαρα αρχίσουν οι πουνιέ, τα μάτια, τα δακρυγόνα, οι κλωσοπατινάδε. Κανένα δεν θα έχει ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Μα κανένα. Αυτό ναι, αυτό είναι το μέρο μόνο μόνο σίγουρο. Έτσι... Μόνοι <Δενάσεις>... του βγήκανε. Εγώ δεν του ψήφισα, όλοι αυτό θα λένε. Καλά, ίσω καλά σου τώρα. Τι δουλειά έχω με τη Νέα Δημοκρατία, φτωχό άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Δεν πειράζει, μπροστά μα είναι όλα, μάλλον πίσω μας είναι όλα, όπως σου είπα στην αρχή. Οπότε, καλή διασκέδαση και να ξέρεις ότι να θυμούνται όλοι οι ψηφοφόροι της Δημοκρατία ότι η βαζελίνη είναι παράγωγος του πετρελαίου, που σημαίνει ότι η βαζελίνη θα είναι Μην τα γαμίσουμε όλα, όπα. Μετάτε του μήνα λοιπόν αγαπητέ αποστόλοι Τονούσα γρεμάλια Αίμα Σώστε τη βαζελίνη σας Το δικαίωμά σας στη ναι, βαζελίνη Ναι ναι, ναι. βαζελίνη ενωμένη Ποτέ σφιγμένη Έλα μωρά μου Δεν το πιστεύω Είμαι λαϊκισμένη, πριν δεν μιλήσαμε. Ναι, αλλά δεν μπορώ. Σε σκέφτομαι όλη την ώρα. Τώρα θα σε σκέφτομαι μέχρι την Τρίτη που θα κάνετε εκπομπή. Είχα καφέ πολύ με τη βάρτη σου, με τον τζολιά. Μου έχει το μυαλό. Σα αγαπάω. Αχ, μανιάρι μου. Τέτοιο είμαι. Α. Είμαι γνωστό μυαλογαμίκο. Είσαι πολύ μυαλογαμίκο. Αυτό δεν μου το έχουν κάνει ποτέ. Πάρτο.